Είμαι Πρωθυπουργός. Και εδώ είμαι ο Ρίτσαρτ Είμαι Πρωθυπουργός. Δεν ταιριάζει <laughs> να το σκοτώνουνε. <laughs> <laughs> <laughs> ταιριάζει. Ταιριάζει <laughs> γιατί ναι. σβήνει το α. Ένα καλλινότσε δεν είπε. Να δεν είπε, μας... είπε δεν ήξερε δεν <laughs> τα βασικά. Ποιο είναι αυτό το... ο προηγούμενο ο πρωθυπουργό. τον ξέρουμε. Ε, Που συστήνεται ω <laughs> πρωθυπουργό. <laughs> Που αν μα ρώταγες ποιον θα θέλαμε να ξέρουμε και ποιον να μην ξέρουμε. Ο άλλο ο πρώτος. Ο σπίκερ, όπω λέμε. Ναι. Ναι. Είναι περιγραφή του χθεσινού βραδινού αγώνα Ολυμπιακού με τη Φενέρβα μπάσκετ. <laughs> Που κέρδισε ο Ολυμπιακό με το τελευταίο τρίποντο. Ε, το μπάζερ μπίτερ, έτσι. Ναι, μπορούμε να το καταλάβουμε. Πούμε, μπήκε το τρίποντο στο νεκρό χρόνο. Στο νεκρό χρόνο το έριξε, έφυγε και έτσι προκρίθηκε. Και είναι η περιγραφή του στην Αγγλική. Θα ακούσουμε λίγο την περιγραφή για να καταλάβουμε πού προήρθε όλο αυτό το καλησπέρα, καληνύχτα, καλημέρα. Σλούκασ φτιάχνει, βγει. Σλούκασ, αν βγει, Είναι πρωτότυπο πανηγυρισμό. Καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα. <laughs> <laughs> Ό,τι <laughs> ήξερε, σουβλάκι, μουσακά. Αυτά πρέπει Opa! να ξέρουμε. Το... ήθελε και ένα ζωμπάκι. Βέβαια, είναι σαν να περιγράφει ακριβώ την εικόνα ε, του Σλούκα. Που ήταν καλησπέρα, καλημέρα, καλησπέρα, καλή νύχτα έφυγε. Όπω μπήκε καλά. και όπω έφυγε και ο Λούκα ξαφνικά για τα κτίρια στα παζητήρια. Γιατί οι Τούρκοι γύρω πολύ δεν ξέρει τι γίνεται. <laughs> ναι, το απλά κάνει. Οπότε περνάει. Έτσι, να πετάξει Στου τέσσερι, δεν περνάει στου τέσσερι μα αυτό, ναι, αν ναι. διάβασα καλά. Δεν το είδα εγώ. Δεν το και έβλεπα. με πίεση τρίπ. Δηλαδή το τρίπτο ήταν τρομερό αυτό. Όχι, αυτό το μπάσκετ τα έχει αυτά. Την αδρναλίνη και μέχρι το τελευταίο. Εδώ είναι και μετά το τελευταίο λεπτό. Ναι, Στην ναι, εκπληκία ακριβώ, στο δευτερόλεπτο. Στο ένα δευτερόλεπτο εφύλουμε. Έτσι μα έμεινε λοιπόν αυτό το καλησπέρα, καλημέρα, καλημέρα, καληνότσες και καληνύχτα Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Καλά είναι όλα αυτά από το χώρο του αθλητισμού. Ε, ο να κύριος... κάνουμε και λίγο αθλητισμό άρα περιπέτσε. Ναι, να, να κάνουμε. Κάναμε αυτό είχε. Κάναμε. <laughs> και κάτω. Και πολύ ήταν. Δεν αντέχω, κάθε πέμπτη που το κάνουμε αυτό. Γιατί ήταν <laughs> υποχρεωμένοι είμαστε. Όχι, ενώ κουράστηκα. Θα πάμε στα άλλα, που είναι πολύ η προεκλογική περίοδο συνεχίζεται. Ε, βαρετή σε γενικέ γραμμέ. Έχουμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει καιρό και έχει και μέλλον μπροστά. Σε γενικέ γραμμέ είναι βαρετή, ε, αλλά έχει κάποιε ωραίε στιγμέ. Βαρετή με την έννοια ότι εντάξει, δεν, ε, δεν βλέπω κανένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο και από τον κόσμο. Οπότε μπορώ να καταλάβω ψέματα. Δεν είναι έτσι κι Θα κάτσει ο κόσμο τώρα να δείτε τι θα πάνε, Πότε βγει και ένα ένας τη δική του κοινωνία. Όχι, όχι και αυτό, δηλαδή δεν το κάνει Ή τρει ώρε το debate. Καλά. Τρει debate. Στην 3 ώρε έχει τελειώσει ολόκληρη η σειρά στο Netflix. Καλά, διοργανώνται βραδιέ πίτσα, σουβλάκια από τότε. Για το τώρα. debate Ναι, κοράτα. Έχει γι... και τσάμπι λίγα από την αρχή. Ταυτόχρονα άλλη, θα έχει YouTube πάρτι, θα ναι, ναι. έχει λίγο να δούμε TikTok, λίγο από εδώ. Ναι. Τι, με ζάπινγκ θα φύγει αυτό. Δηλαδή αυτά. το μόνο ενδιαφέρον είχε τι θα ρωτήσει η Κοσιόνι πούμε, που δεν το πάρει στο οικογενειακό τραπέζι με το Μιτζωτάκι. Μόνο αυτό που λε κάτσε να δούμε γιατί στο οικογενειακό κόλλο, α το ρωτάει τώρα. Ε, έβλεπα πριν τώρα στην ΕΡΤ, γίνεται μια σύσκεψη των δημοσιογράφων που θα πάρουν μέρο από τα έξι πανελλήνια εμβέλεια κανάλια κτλ. Πριν προσερχόντουσαν οι δημοσιογράφοι, ήταν έξω οι κάμερε τη ΕΡΤ, ρωτούσαν τον κάθε δημοσιογράφο. Σε αυτό λοιπόν το debate θα πάρει μέρο η Σία Κοσιόνη, ανυψιά του Πρωθυπουργού, ναι. και η Μάρα Ζαχαρέα, σύζυγος βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ καλό το debate γενικώ, δηλαδή. Ε, σωστά τα πράγματα γίνονται όπως πρέπει να γίνονται. Μούτρα μαθαίνω για την συμμετοχή τη Ράνια Τζίμα. Δεν πειράζει. Για τον <laughs> κάνουμε τώρα. Καλά ε. είναι αυτά. Ωραία είναι Κοίταξε αυτά. να την αποφύγει όσο γίνεται. Εκεί, βραχνά. Δεν ήθελε να πάει καθημερινέ που είναι οι Ο, ο Παπαδάκη είναι περίεργο που δεν έχει ξαναπάει νομίζω. Δεν θυμάμαι σε την περίεργο. Ο Παπαδάκη πάνε των Δελτίων. Αλλά Ντάξει. σου λέει και ο, ο Χατζη Νικολάου. Ναι. Με γίνει πολύ οικογενειακό. Λοιπόν, μια που πει Κατζη Νικολάου. <laughs> Χθε στο δελτίο ειδήσεων λοιπόν το ΑΝτένα εμφανίστηκε ο κ. Κανελόπουλο. Παπαδάκι. Ναι, το Εάν μα έσουσε ο κ. Ναι, Το ΙΦ, αν να το πούμε. Το Κίπλινγκ. Ναι. Ένα πείμα που ξέρει ο Κυριάκος, αυτό είναι. Δεν έχει σημασία. Είναι oh. καλό, είναι αρκετό. Αυτό δεν χρειάζεται yeah. να ξέρει περισσότερα. Είναι πείμα ο ίδιος ο Κυριάκος. ότι <laughs> Ο τυγκόμενος, Ο κ. Κανλόπουλος που για τέσσερις μέρες ήταν αρχηγός του κόμματος του Κασιδιάρη... Τελικά όμω δεν θα είναι αρχηγό. Αραιοπαγήτη, που η οικογένεια του έκανε ανακοίνωση. Τα άλλα τρία αδέρφια που είναι και δικαστική, λένε να έχουμε καμία σχέση με αυτόν. Και δεν θέλουμε να έχουμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, η ιστορία έτσι γιατί λάτρισε τη στατιστική. Αυτό και ο Τσιάρτα. Δεν θα δουν την ψήφο της μάνας του και κανένα άλλο. Στην Ιδελιξία όμω. <laughs> ο κ. Κανελόπουλο, επειδή θα ήταν και αρχηγό του κόμματο του Κασιδιάρη, ναι. πού τον τοποθετεί εσύ πολιτικά, ο αν σε ρώταγα. Κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχουν πολλές ερμηνεία. Σύμφωνα με τον Άδωνη, ναι, αριστερό. Αριστερό Άρα αριστερό αφού ο, ο, ο mm. Εθνικοσοσιαλιστής mm. προέρχεται από την αριστερά σύμφωνα με τον Άδωνη πάντα, mm. έτσι. Mm. Ναι, ναι. Και με την ιστορία... Μπάχαλο που είναι στο μυαλό του Άδωνη. Όχι κιμάς. είναι Είστε καθηγητή ιστορία, είναι ιστορικό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Παρακαλώ. <laughs> Αναφέρθηκα. Ναι, ναι, ναι. Ε, θα μπορούσε να είναι καθηγητής συγκεκριμένη ιστορία ο Άδωνη. Δεν οπτικής της ιστορίας οπτική τη ιστορία. Πέρασε από ένα πανεπιστήμιο και βγήκε ιστορικό. Θα να πέρασε από όποιο πανεπιστήμιο θέλει. Μην ναι. πάει σε πανεπιστήμιο να διδάξει. Δεν θα πάει. Δηλαδή, Μη εντάξει θέλεις. στην ελληνική παιδεία. Οκ, okay, να το δεχτούμε. Ατυπιπτόντω, μα ο Άδωνη Το πιπτόντος. το πιπτόντος. Ο άνθρωπο Γεωργιάδης μα ενημέρωσε, μας ενημερώνει κάθε μέρα για τι δραστηριότητε του και χθε μα είπε ότι μίλησε σε 12 εκδηλώσει από το πρωί μέχρι το βράδυ Λίξ. και μετά κότσαρε μια φωτογραφία από την ε, Μητρόπολη. Την εικόνα. Την εικόνα που έχει έρθει από το άξιο Νεστή και είναι γονατιστό και προσκυνάει την Παναγιά. Για να βγάλει και, λέει, να βγάλει και την επόμενη μυλάστα. Και 12. λέει στο τέλο, πρόλαβα παρόλα αυτά, παρά τι 12 να πάω. Εγώ ήξερα ότι ο καλό χριστιανό. Πηγαίνει, ναι, δικαιωμάτου να πάει να προσκυνήσει, Δεν το δημοσιοποιεί. Δεν. Έχει μια σεμνότητα θα έλεγε κανείς, Δεν το χρησιμοποιεί ολόκληρο. Είναι, είναι πιο αυτό. εσωτερικό θα έλεγε κανεί. Όταν βλέπει γενικώ κάτι μεγάλης υποκλήσει και διάφορα σκηνά. Εννοείται ότι ήταν μεγάλε. Και μεγάλου σταυρού, ε, κάπου λίγο μπάζει. Γονατιστό πάνω κάτω Έχει από τον παγκόσμιο το σου κάτι πουλάει. Να προσκινά, προφανώ πουλάει. Mm -hmm. Εννοείται πουλάει και θα, το, θα τσιμπήσει και ο κόσμο. Ναι, ναι. Αυτό προσπαθούσε να μπει στο μυαλό του Άδων. Κάνει εμπόριο και το κάνει όπω ξέρει. Αυτοί που θα δουν αυτή την εικόνα, τη φωτογραφία, και θα, πάνε, θα πούνε: Μπράβο, καλό Χριστιανό, να τον ψηφίσω. Τι γίνεται στα δικά του τα μυαλά. Ναι. Που αγοράζουν τέτοια προϊόντα, που αγοράζουν τέτοιε εικόνε, παραστάσει, τέτοιο δούλεμα. Βέβαια. Που έχουν ανάγκη τέτοιο δούλεμα. Υπάρχει κάθε άξιο νεστή για να πιστεύει ο καθένα και να προσκυνάει. Ναι, θα να πω. Ναι, ναι, έχουμε ναι, και στο δικό μα άξιο <laughs> <laughs> να προσκυνήσουμε αν θέλουμε του Μίκη. Το, το κάνουμε όλο αυτό. Αλλά δεν το δημοσιοποιούμε. Ε, καλά, δεν το βγάζουμε φωτογραφία. Εντάξει, φωτογραφία, όχι. Αλλά δημοσιοποιείται yeah. γιατί είναι έργο. Οπότε... Λοιπόν, να γυρίσουμε στον κύριο Καναλοπλουσί. Τον είπε αριστερό, να ακούσουμε πόσο. δεν ο ίδιος... αριστερό. Ναι, ο Άδωνος, Σύμφωνα ναι, με ναι. τον Άδωνη. Αυτό ήρθε στο μυαλό μου. Να ακούσουμε πόσο ο ίδιο προσδιορίζεται. Το ε, κόμμα σα δίνει την αίσθηση ότι είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, τη Νέα όχι. Γιατί η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν είναι δεξιότερα. Εγώ, αν με, ε, αν με ρωτήσετε πού τοποθετούμε, εκεί που ήμουν πάντοτε. Δηλαδή, είμαι γνήσιο κεντρό. Δηλαδή, είμαι γνήσιο κεντρό. Είστε γνήσιο κεντρό. Γνήσιο κεντρό. Κατάλαβε, δεν είναι αριστερό που τον είπε, εσύ με σοάδωνη. Ναι, εντάξει. Μπερδεύονται και ο Τσίπρα αριστερό ξεκίνησε. Και τι είναι. Γνήσιο. Και πώ ξεκίνησε? Γνήσιο. Πάλι. Λοιπόν. Με το μη κεφαλαίο. Ναι. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Κανελόπουλος Μεσοκεντρό είναι ο πρώτο. Ναι, κατάλαβα. Μέσο. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα, εδώ ο κύριος Κανελόπουλος λέει και προσδιορίζεται ω κεντρό. Γι' αυτό ανέλαβε την αρχή. Γιατί να μην προσδιορίζεται ω κεντρό. Ο Μητσοτάξο τι προσδιορίζεται που έχει μέσα όλων των ακροδεξιόχεια τότε. Ναι. Άρα. Ναι, κεντρό. Γιατί όχι και ο Κανενόπουλο. Και όλοι κεντρό είναι Δεν υπάρχουν ε, αριστεροί, δεν υπάρχουν δεξιοί, τίποτα. Δηλαδή το μισό υπουργικό του Μητσοτάκη που προσδιορίζεται κεντρός δεν είναι στα ίδια σε και στις ίδιες διαδηλώσει με τον Κασιδιάρη. Εννοείται είναι Κεντρό. Ένα κεντρό και ο άλλο. Γιατί όχι. Και ντρό, επειδή ο ένα ρίχνει το και, και επειδή ο άλλο ρίχνει. Κεντρό είναι ο Ο Καστιδιάτζη δεν είναι κεντρό. Δεν Ο Κανελόπουλος και ο Κυριάκο εννοώ. Και ο Κανελόπουλος και ο Κυριάκο Ο Κανελόπουλος λοιπόν προσδιορίστηκε κεντρό. Μας έφυγαν τα. αυτά δεν θέλω να το Βλέπει ότι είσαι Ναι, είμαι. Γιατί δεν Το Ο, ο αρχηγό για 4-5 μέρε θα προσδιοριστεί όπω θέλει. Ε, έχει δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού. Ναι, ναι, ναι, έχει το ε. δικαίωμα και εγώ το δικαίωμα να λέω τι θέλω. Και για να ημνώντο με λιγαλά. Άμα το πάμε α, έτσι. Τι νοεί δικαίωμα να λε ότι θέλει 107 θέσει. Εκα... Αυτοπροσδιορίζομαι κι εγώ. Εκατό προδιορίζομαι και εγώ. Ω οπαδό ο ο ο παδός. συγκεκριμένων καταστάσεων. Που θα πει κεντρό και θα αυτοπροσδιορίζει το κάθε. Δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε. Δεν κρίνουμε, δεν βλέπουμε τι γίνεται. Φασίστα είναι. Δεν είναι κουβέντες αυτές Είναι κουβέντες αυτές Μαύρος ή κόκκινος Γιατί είδα τον Άδων Νίκροφές να παίζει με τον Τζανακόπουλο ένα τέτοιο παιχνίδι; Ναι, ναι Τι είναι ο Άδωνης που είναι Αλλά είναι και ο αυτό που είναι Σοσμό κανένα αυτό το πατέρα. Ο, ο, ο Άδωρο είναι πάντα παγίδα έτσι κι αλλιώ. Προφανώ. Έτσι κι αλλιώ. Αλλά τσιμπάει πάντα ο Τζανακόπουλο. Ναι, ναι εύκολο. Το θέμα είναι ότι ο Τζανακόπουλο έπεσε στην παγίδα εδώ. Προφανώς. Γιατί όταν τον λέει, τον λέει ε, κόκκινο φασίστα και τον λέει μαύρο φασίστα, έχει δεχτεί ότι υπάρχει κόκκινο φασισμό του Τζανακόπουλου. Ο αριστερό κτλ. Τι περιμένει. Ποιον στι, πότε. Ο σύντροφο του Αντώναρου ενώ ρε παιδί μου, του Τζουμάκα. Για να καταλάβουμε ποια είναι η. Δηλαδή τι ορίζει. Να καταλά, ναι, για Το πλαίσιο. Ναι. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Κανιλόπουλο να προσδιορίζεται ω κεντρό. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Αθανασίου τη Νέα Δημοκρατία. Εκείνον που σε, στην τέταρτη Γιουνασίου. Όχι, όχι, Άχα. τον κύριο Αθανασίου. Χαράλα, όπω Αθανασίου. Ο οποίος ε, βγήκε χτε στην έκτακτη εκπομπή που έκανε το ΜΕΓΑ. Η Νίκη Λιμπεράκη την παρουσίασε. Αυτέ οι εκπομπέ που πάνελ είναι τα πάνελ, τα, πάνε, τα, πάνε, τα γνωστά τα, τα, με τραπέζι. τα 6 κόμματα, τα τραπέζια, ναι. Και μιλάνε για τον κύριο Κανελόπουλο Γιατί όταν ήταν πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών ο κύριος Αθανασίου Αντιπρόεδρος της ίδιας Ένωσης τότε ο δικαστής Ήταν ο κύριος Κανελόπουλος mm. Και ο κύριος Αθανασίου το, θυμ, το θύμισε λιμπεράκι δε το, το έβγαλε λιμπεράκι με ρωτήσει, Και ε, χαρακτήρισε και ο κύριος Αθανασίου κάπως τον κύριο Κανελόπουλο Όταν ήμουν πρόεδρο τη Ένωση Δικαστών και ήταν μέλος τη Ένωση Δικαστών και και μάλιστα όταν είχα την προεδρία εγώ τη Ενώσεω, ο κύριος Καναλόπουλο ήταν και αντιπρόεδρος της Ενώσεω. Και μέχρι τότε ήταν ένας βαθύτατα. Δημοκρατικό άνθρωπο και φαντάζομαι ότι και τώρα πρέπει να είναι. Και φαντάζομαι ότι και τώρα πρέπει να είναι. Και φαντάζομαι ότι και τώρα πρέπει να είναι. Δεν είχε δείξει δείγματα. Πώ το φαντάζεσαι μπορεί... ότι και τώρα μπορεί να είναι όταν πάει να μπει πρόεδρο στο κόμμα του Κασιλίνου. Όχι, όχι, εννοώ, εννοώ στην, στην αντιμετώπιση των συναδέλφων και στο βιωμάτω, Α, μάξτε, μάξτε. Και στο του. Κατάλαβε. Έτσι το φαντάζεσαι. Εντάξει, τώρα η φαντασία. και τώρα δημοκρατία. Δηλαδή mm. κάποιο που έχει αναλάβει αρχηγό. Σε ένα ζητικό κόμμα, έστω για λίγε μέρε, με τα τερτύπια αυτά που κάνουν όλοι αυτοί οι χώροι, ειδικά στην ακροδεξιά. Ε, είναι και τώρα, φαντάζεται και τώρα, ότι με, τη, με τα κριτήρια του κυρίου Θανασίου. Ναι, ναι. Ότι είναι δημοκράτη. Εντάξει. Ο ίδιο προσδιορίζει Φαντασία. Όχι, ωστόσο. Ενώ μπορεί να. Ε, οι άλλοι λέγανε Επανάσταση να πω. Είναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. οι έννοιες. Θα στον κύριο Πολύ έτσι ωραία απάντηση που δεν είχε πάει ο μας. Και αναρωτιέμαι είναι δυνατόν ένας ε, πρώιναν της του Αριού Πάγου να είναι κοντά η απόψει του με έναν ναζιστή ο οποίος μάλιστα φέρει στο μπράτσο του τον αγγελωτό σταυρό υπερηφάνος και φωτογραφίζεται. Κατευθυντήριε γραμμές του δικού μου κόμματο του ΕΑΝ είναι ελευθερία, νόμος, τάξη, εργασία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, έθνος, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, ήθιοι αξίες. Εφόσον ασπάζονται ο ιωσδήποτε... Κύριε Πρόεδρε, με αυτά, ο χιτλερικός, ο, ο... Παρακαλώ, παρακαλώ. Με αυτά λέτε, ο χιτλερικός σταυρός δεν έχει καμία σχέση. Με αυτά που μου λέτε, ο χιτλερικός σταυρός δεν έχει καμία σχέση. Προφανώ. Τι σχέση έχει με το έθνος Προ, προφανώς. Ο, ο χιτλερικός σταυρός, όταν κάθε οικογένεια στη χώρα και... αυτή στην Επι... έχει και από ένα νεκρό... Στην σύγκρουση με τους Γερμανούς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κύριε Χατζηνικολάου, πώ δεχθήκατε εσεί να, να γίνετε πρόεδρος στο κόμμα. Επαναλαμβάνω, στην ιδρυτική διακήρυξη γράφω. Σα ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Καλούμε, Αφήστε την ιδρυτική διακήρυξη. Την ιδρυτική διακήρυξη. αυτό. Πώ δεχθήκατε να γίνετε πρόεδρο στο κόμμα των χιτλερικών, των ναζιστών με τους αγκυλωτούς σταυρούς. Πώς δεχθήκατε? Κύριε Χατζη Νικολάου οι άνθρωποι... Συγχωρούνται δηλαδή και οι εγκληματικές οργανώσεις και οι δολοφονίες και όλα αυτά που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια Κύριε Χατζη Νικολάου θα με αναγκάσετε τώρα να σας πω κύριε Χατζη Νικολάου ότι κι εσείς οφείλετε να σέβεστε το τεκμήριο της αθωότητος για τον Κασιδιάρη που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκος δεν έχει καταδικαστεί στο δεύτερο βαθμό γίνεται η δίκη αλλά εδώ ο δικαστής Συνεργάστηκε, πήρε να αναλάβει τα ενία γιατί δεν έχει, affairs, δεν έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Άμα τε, τελείωνε, θα τον διέγραφε το κόμμα, α πούμε. τώρα δεν, μπορεί να είναι και αθώο. Θα από εδώ και θα κάνει ο Δεν το πιστεύω αυτό για σένα. Μπορεί να μην έχει σκοτωθεί ο Ναι, μπορεί να είναι αθώο, δεν ξέρει. Περιμένει ο κ. Κανελόπουλο να εξελιχθεί η διαδικασία. Βλέπουμε, εδώ είμαστε. Λουμπαρία επί 100. Έχω μια ένσταση λίγο εδώ με τον Χατζη Νικολάου που λέει ότι φωτογραφίζεται υπεριφάνο με τον Αγγελουτό Σταυρό, ναι. Ποιο τον φωτογραφίζει στα έντυπα πιανή εφημερίδας για να τον διαφημίσει ε, το, παντύ, το Lifestyle Ταλ Καστιγιάρ. Παντού μπήκε oh, με τον Αγγελότο Σταυρό. Το θυμάμαι στη Real Life συγκεκριμένα. Ένα... Παλιά τότε. Ναι, ναι. Ο κύριο Χανελόπουλο συνέχισε και κλείνουμε με τον κύριο Κανελόπουλο ναι. αλλά ήταν απολαυστικό πραγματικά. Χθες, με το που είπε κεντρό, καταλάβαμε ότι ε, το Δελφινάριο έχει. Έχει να δώσει ο άνθρωπο. Να τον έχει, καλείτε. Έχει <laughs> να δώσει. <laughs> καλέστε τον. Έχει να δώσει πάρα πολλά. Ε, και είπε τώρα εδώ το τεκμήριο τη Αθότητα το πάει ακόμη παραπέρα. Πώ εσείς δεχθήκατε να γίνετε πρόεδρος σε ένα κόμμα που εμφορείται από ναζιστικές ιδέες το κόμμα αυτό δείχτηκε το, του κ. Κασιδιάρη το 2020 το 2019 είχαμε την καταδικαστική απόφαση το 2023 έγινε αυτή η περιστασιακή συνεργασία μαζί μου έχει τρία χρόνια ζωής ουδέποτε απεισχόλησε τις αρχές ούτε το κόμμα αυτό ούτε τις αρχές ούτε το τύπο ούτε το κόμμα αυτό ούτε ο κ. Κασιδιάρης Εγώ όμως είμαι εισαγγελεύτης 40 χρόνια και σέγω το τεκμήριο της αθωότητος. Συνηθίζεται <χει> κάποιος <χει> που είναι φυλακή να μην απασχολεί τις αρχές περαιτέρω. Όχι. Εκτό και αν δίκη. γίνει κάτι μέσα στη φυλακή. Θυμάσαι εσύ να έγινε δίκη Αλλά και κατέληξε σε εγκληματική οργάνωση. Κλάστηγε η αυτό. Ε, εντάξει αυτό. Παρ' όλα αυτά μετά από αυτό, απασχόλησε. Τι συναρτησίε. Όχι, δεν θέλω να τα λέμε σωστά. Α, δεν συναρτησίε. <laughs> Ό,τι γίνεται στα γίνεται σαν ντου. Δεν απασχολεί τι αρχέ αυτό. Από το αυτό. 20 και μετά, ναι, όντω δεν απασχόλησε τι αρχέ. Είναι η αλήθεια. Πριν τι έχει απασχολήσει όμω. Και είναι μέσα γι' αυτό τον λόγο. Τι Χαζομάρ, τι ανοησία. Δεν δε θα κρίνουμε τώρα τον άνθρωπο τι έκανε στη ζωή του παλιά. Θα κρίνουμε για τα 40 έκανε χρόνια δικαστής. έλα τώρα. Έτσι δίκαζε και καταδίκαζε. Καλά και έτσι αθώνε και ξέπλυνε διάφορους τέτοιου κατά Φαντάζομαι. Ναι. Και δεν είναι μόνος. Καλά, προφανώς. Γιατί η δικαιοσύνη ναι. δεν αποτελείται από έναν. Ναι, ναι, Αυτόν τον κύριο ναι. Κανελόπουλο. Υπάρχει κόσμος για να κλείσουμε αυτό το θέμα, πάλι στον κύριο Αθανασίου θα πάμε, γιατί επί τρία τόσα χρόνια από τη μέρα που μπήκε φυλακή ο Κασιδιάρης κάνει προεκλογική καμπάνια. Έχει βγάζει βίντεο, απευθύνει του ψηφοφόρους του, σοπαδούς του, γίνονται τέτοια. Και ρωτάνε πάλι στη χθήση βραδινή εκπομπή τον κύριο Αθανασίου για αυτόν το λόγο ένα εκπρόσωπο του Πασόκου. Η ανοχή τη Νέα Δημοκρατία αυτά τα τρία χρόνια στον Κασιδιάρη, στο να κάνει προεκλογική εκστρατεία μέσα από τη φυλακή, να κάνει διαγγέλματα, να έχει δικό του κανάλι στο YouTube και να τον ανεχόμαστε τρία χρόνια για να ανακαλύπτουμε λίγε μέρε πριν τι εθνικέ εκλογέ και πριν κλείσει η Βουλή τι νομοθετικέ πρωτοβουλίε τις, τις οποίε έπρεπε να πάρουμε ω δημοκρατικό πολίτευμα για να το προστατεύσουμε, είναι αυτό το οποίο μα οδηγεί σήμερα εδώ. Και η κυβέρνηση του κύρου Μητσοτάκη έχει τεράστιε ευθύνε. Το ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτό Ωραίστε. που είπατε, κύριε Σπερόπουλε, δεν είναι σωστό. Διότι υπάρχει σοφρονιστικό κώδικα, υπάρχει συμβούλιο φυλακών, υπάρχει αγγελία που επιβλέπει τι φυλακέ. Και αν παραβιάζεται ο σοφρονιστικό κώδικα από κάποιον κρατούμενο, δεν είναι ευθύνη τη κυβέρνηση. Δεν είναι ευθύνη τη κυβέρνηση. Υπάρχουν όλα τα, τα συμβούλια των φυλακών. Υπάρχει ο εισαγγελέα. Ευθύνη κυβέρνηση δεν είναι όλο αυτό. Και τότε να που το κάνει. Ε, καλά, πρώτον. Ναι, να μην είχε Twitter. Ναι. Ας πούμε, Όχι αυτά ο Έλλον και... Μάσκ που επιτρέπει. Ο Έλλον. Δεν το είπε ο κύριο το, το κεφάλαιο πάλι. πάλι. Ναι. Η, ναι. η κεφαλαιοκρατία. Ναι. Οπότε. Τι. Mm. Πού καταλήγουμε. Αυτό. Να Ω κάποιο ξέρετε... σύστημα. Ορίστε. <laughs> που τα Ωραία. επιτρέπει αυτά. Υπάρχουν παραθυράκια για τα σκουπίδια. Δεν ξέρουν τι να πούνε για πολύ απλά θέματα. Παράλληλα, μην νομίζουν ότι είναι τοξικό το Twitter. Ναι, ναι, ναι. Όταν το βρίζουν. Πάνε στα πάνελ και δεν έχουν ετοιμάσει μια απάντηση για σοβαρά θέματα. Που είναι σίγουρο ότι θα του ρωτήσουν. Πώς, Δεν του ενδιαφέρει καθόλου. Πάνε για τη Μούρη, μόνο να Γιατί πανεστούν. ξέρουν ότι ό,τι βλακία και να πούνε θα ψηφιστούν από κάτω. Το Μισό Ελάο είδα συμμετέχει στα ψηφοδέλτια του Εάν. Ναι. ναι. Ο Ρο... Ο, Ροντουλής. ο Ροντουλής Ναι, ναι. Οι ναι. Και... Ναι. άλλοι του Βελόπουλου. Οι άλλοι Όλοι αυτοί κάτω την του Βελόπουλου θα πάνε. Λε το στι είναι Με του Βελόπουλου, του Μπογδάνου και αυτά έχουν αποστάσει. Όχι. Αγκαλίτσα ο Μπογδάνο είπε ότι στο δεύτερη Κυριακή ναι. θα οργανωθούν, δεν θα έχουν τίτλο που θα τον ρίξει ο Άριο Πάγο. Θα πάνε, θα έχουμε Είναι. κόμμα. Επίσης είπε ότι πρέπει να μπει στη Βουλή. Ακούει το άκουστο το κάλεσμα του Βελόπουλου, είπε επίση. Επίση δεν, δεν μπήκε. Θέση θέλει. Δεν έχει δουλειά να ναι, κάνει. Αυτό, δεν μπήκε και το κόμμα του. τη Λατινοπούλου. Ε? Όχι. Η Λατινοπούλου α, δεν μπήκε σιγιαλιώ με το ποδήλατο του κυρίου Το F. Χωρί σέλα, είναι όντω. Το εφ. Τα ξύλινα ποδήλατα. Σε μια παρουσίαση το που τον είδα, είναι χωρί σέλα. Το εφμορφίδι. Αυτό που έκανε κριτή σε ένα ριάλι. Ο επιχειρηματία. Κριτή σε ένα ριάλι. Τα σανδάλια Εμείς... είχε πάει στη βιντεοί δεξιού πρωτήρε τη Δημοκρατία. Κριτή από ένα ριάλι, το ξέρουμε. Ναι. ναι. <laughs> <laughs> αυτό. <laughs> μια τηλεπερσόνα λοιπόν που δεν μπήκε, γιατί δεν μπήκε αυτό. Δεν μπήκε, δεν ξέρω του λόγου. Είμαι σκά τώρα. Δεν έχει να ψηφίσει. Θα πρέπει να πάρω ποδήλατο με κάρπον αντί να πάρω ξύλινο. Λοιπόν. Σουχο οικολογικό, λύση. ωραίο κρυώνεις το χειμώνα, το σπάς τα δύο μέσα μέσω τζάκι 21 του μήνα και δεν έχεις έλα θα υποκρα... αυτό που είδα εγώ δεν είχε, έλεγε ο ίδιος κάνει όρθιος λέει και αν κουραστείς λίγο, <laughs> δεν <κουράζεις> πού ξαποσταίνεις <laughs> ένα που είδα εγώ δεν είχε έχει όντως. κάπου να ξαποστάσεις, ένα... Κάθισμα. Αυτό που υπάρχει, βίντεο, αν λείπει η Σέλα. Έπεσε ένα βίντεο μπροστά μου που δεν έχει Σέλα και το παρουσιάζει σε μια δημοσιογράφο, νομίζω. Και λέει αυτή την απάντηση: Αλλά πέφτουν τόσα πράγματα στη μπροστά μα που δεν έδωσα σημασία. Δεν, είχα, δεν άντεχα να, δεις να, τη να, να δω τον Ευμορφίδι να λέει τα δικά του. Τόσοι. Γι' αυτόν γράφτηκε το γνωστό, το Δημόδε, το περνούσε σε, σε είδα προ το ποδήλατο, γελούσε ο αλλά μετά κατάλαβα που σε έλειπε η Σέλα. <laughs> δεν ξέρω αν γράφτηκε <laughs> γι' αυτόν, αλλά εν περιπτώσει. Να φύγουμε και από αυτόν. Ναι. Θα υπογράψεις το συμβόλαιο. Εγώ. Ναι. Ποιο συμβόλαιο, σύμφωνο, δεν λέγαμε. Αυτό, ένα μηδέν. Θα παρουσιάσουμε συμβόλαιο αλλαγή. Αλλά ένα συμβόλαιο θα σας παρουσιάσουμε. Ένα αληθινό συμβόλαιο αλλαγή. Θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό να επικυρώσει αυτό το συμβόλαιο. Να ξέρει λοιπόν από σήμερα και στο εξής η καθεμιά και ο καθένα, ότι ψηφίζοντας Σ Βάζει ταυτόχρονα την υπογραφή του σε αυτό το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο αλλαγή που θα σα παρουσιάσω. Το συμβόλαιο αλλαγή θέλουμε να είναι συμβόλαιο με την κοινωνία. Σα καλώ λοιπόν όλε και όλου να συνυπογράψουμε σήμερα αυτό το συμβόλαιο. Μαζέψαμε όλε τι φορέ που είπε συμβόλαιο χτε. Παρουσίασα ένα συμβόλαιο. Έβαλε και έναν Αντρέα μέσα. Σίγουρα μου τον Αντρέα. Τον να πει συμβόλαιο με Τι έκανε? Ντράπηκε να πει συμβόλαιο με το λαό Το έλεγε με την κοινωνία Αλλά είπε κάτι άλλο που έλεγε ο Αντρέας Αλλά το είπε ψόφια όπως αναμενόταν Η Ελλάδα δεν μπορεί να ανήκει στου πλούσιους και τους ισχυρούς <Ρι> Η Ελλάδα δεν ανήκει σε λίγες οικογένειε Που διαμοιράζουν τον πλούτο και τα ημάτιά της Πώς το είπα ρε παιδιά Ποιο Α Αυτό που είπα τώρα εδώ πώ το είπα παιδιά ήταν νόστιμο δεν ήτανε Η Ελλάδα δεν ανήκει σε λίγες οικογένειες που διαμοιράζουν το πλούτο και τα ημάτιά της. Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους μας, σε όλους τους Έλληνες. Μπράβο! Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά σε όλους τους Έλληνες. Είπε ο Αλέξη Τσίπρας με αυτό το ύφο έτσι χαμηλά. Ah. Να, είπε, ανοίξει. Του Ναι, ανοίξει όρουσα. <laughs> Τώρα τι κάνει, τη και το ανδρουλάκι, ό,τι πασοχικό. Δεν ξέρω. Θα κοιμηθούμε και με αυτόν. Δεν ξέρω. Έχει έξι διαφορετικά που διαφημίζουν, έξι διαφορετικά χάπια για τον ύπνο. Τα σποτάκια του ΣΥΡΙΖΑ, λε. Όχι. Τσιά. Πραγματικά χάπια για τον ah. ύπνο. Ήπνο ah, τέτοιο, ύπνο λάδι Μελατονίνη και τέτοια και τα λοιπά. No. No. λοιπά. ένα ένα έβδομο. Μην μπήκε ο Τσίπρα ακόμα. Τον θε δυναμικό, τον τζιμπεράκι. Ε, βέβαια, τον αριστερό. Τον θε κοτσονάτο να πιάνει την πέτρα. Και. να κάθεται πάνω. Και να τη στίβει. Όχι, δεν είπα να στίβει. Γιατί στίβι. κριτήριο τι δύναμη δύναμης είναι πιάνει μια πέτρα και τη στίβει. Για να γίνει τι. Ποιο το σκέφτηκε αυτό κάποτε. Ε, μοσμούθι. <laughs> <laughs> <ναι>. Μετροκαλάδα, <laughs> <laughs> όπω λέμε. Σε <laughs> Πο. Πο. Πέμπτη. Πέμπτη. Σου καλύτερο. Το συμβόλαιο αλλαγή θέλουμε να είναι και είναι. Συμβόλαιο με την κοινωνία. Την κοινωνία καλούμε να το προσυπογράψει στις 21 του Μάη. Και θα το προσυπογράψει. Κόντρα σε κάθε ψέμα, σε κάθε συκοφαντία, σε κάθε προπαγάνδα, σε κάθε εκβιασμό και σε κάθε εκφοβισμό. Θα το προσυπογράψει και θα μετατρέψει με τη στήριξη και τη ψήφο της το συμβόλαιο αλλαγής σε συμβόλαιο νίκης στι εκλογές τη 21 η του Μάη. Α καλώ λοιπόν όλες και όλου να συνυπογράψουμε σήμερα αυτό το συμβόλαιο και να δώσουμε τη μάχη να δώσουμε τη μάχη σπίτι το σπίτι ψήφο, την ψήφο. Μου, όλες της μου, τη ψήφο. Οστε η μεγάλη αλλαγή να γίνει πράξη με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Άντε. Ναι, τα... ε, Έχετε δει λίγο το νου σα στι ρήτρε που έχουν αυτά τα συμβόλαια πάντα. Ε. Τα ψηλά γράμματα. Τα ψηλά γράμματα. <σσ>: Στο προηγούμενο με το Μητσοτάκι, τη ρήτρα τη δεδεύα, με την είδαμε, την πληρώσαμε μόλι τη ΔΕΗ. Ε, προκειμένου... Έχετε το νου και σε αυτές, γιατί και ο Τσίπρας ένα συμβόλαιο έδινε το Σεπτέμβρη. Ποιο Σεπτέμβρη? Το 2015. Ναι, ναι. ναι. Καλά, και το λέμε Γενάρη του 2015. Το Γενάρη, άστο, εκείνο ήταν λευκό. Τα συγκεκριμένα συμβόλαια έχουν θέμα και στα χοντρά γράμματα, όχι μόνο στα ψηλά γράμματα. Τα ψηλά γράμματα είναι για τις τράπεζε, είναι για τι άλλε κατηγορίε. Είπε τώρα Μητσοτάκη. Δεν ξέφυγε, ή δεν ήθελα να μιλήσω έτσι. Όχι, είναι Α. ο πρωθυπουργό μα. Όπω έπρεπε να το Είναι, είναι ένα άτυχο τυχερό. Δηλαδή είναι τυχερό που είναι πρωθυπουργό, αλλά είναι άτυχο γιατί έχει πολλέ ατυχίε. Ουδέποτε όμω, φίλε και φίλοι, έταξα θαύματα. Και μπορώ σήμερα να σα κοιτάξω στα μάτια και να σα πω: Ναι, μου είχε πανδημία, μου είχε Τουρκία, μου είχε προσφυγικό. Με λυπάστε. Μου είχε Ουκρανία, πόλεμο. Είμαι μια φτωχιά γυναίκα που δουλεύει σαν το σκυλί. Μου τη είχαν πολλά, άρα συγγνώμη δεν πρόφτασα. Αυτά κυρία μου, μου τα λέει σε μένα. πάρα πολλά. Πάλι συγγνώμη και σε αυτό, συγγνώμη δεν πρόφτασα. Είπε, άρα συγγνώμη δεν πρόφτασα. Εντάξει, αλλά μουντάριζε τον τελευταίο. Τα προηγούμενα είναι αληθινά όμω. Δηλαδή τούτυχαν. Και τι να κάνει και αυτό τώρα. Τούτυ είχε πανδημία. Το Εντάξει. Μπορεί να έφυγαν 35.000 στην ανθρωπή μα, αλλά αυτό είναι Ήταν ατυχία. είχε πόλεμο. Και έτσι ακρίβαν όλα, αλλά μπορεί Α, εμείς να εμεί τα πληρώνουμε, αλλά στον ίδιο έτυχε όμω. Ναι, τούτησε να πεθάνει 57 άνθρωποι προφθέσει να συμφωνούσε. Γιατί και αυτό έτυχε. Γιατί αυτό προκειτάμε να ξεχαστή. Αυτό δεν έτυχε. Συνέβη με πολύ συγκεκριμένε ενέργειε. Αυτά λοιπόν. Ενόταν άλλο. Τα άλλα. με συγκεκριμένε ενέργειε. Yeah, γιατί yeah, για yeah. την ακρίβεια, άλλα μέτρα πήραν άλλε χώρε όπω η Ισπανία. Yeah. Ε, βοήθησε στου φόρου. Για την ε, πανδημία, κάποιο βοήθησε. De για να πεθαίνουν εκτό μεθ και να βγαίνουν στι βουλέ και να λένε yeah. ότι εκτό μεθ δεν πεθαίνει ο κόσμο. Δεν βγαίναμε εδώ. Τι θε τώρα. Τι δεν βγαίναμε. Δεν βγαίναμε. Τι είσαι. Ο Πακογιάδη λέει: Βγήκε και δεν βγήκε ο, <laughs> ο περίπατο. <laughs> και εμεί δεν βγαίναμε. Ούτε αυτό βγήκε. Ούτε αυτό. Δύο εκατομμύρια. Δεν <laughs> βαριέστηκαν αυτά ψηλικοκό. Λέτε, τώρα για δύο εκατομμύρια θα κάτσουμε τώρα να ασχολούμαστε. Ποιο θα ασχοληθεί. χαίστε τώρα, δεν τα πετάω. Τα Έβα, παίρνω και τα καίω, δικά μου. Είναι. Έβαλε Δικιά σου είναι η χώρα. Δικιά μου είναι η χώρα, τι θέλω να κάνω. Ο μεγάλος περίπατος έγινε για να δούμε πώ μαραίνεται και ξεραίνεται μια, ου, μια Τη εκεί. πώ ένα μήναστανε... Έτσι κάτσε σε... δι... Το βουλεβάρτο έγινε. Έχει περάσει Μπήκαν Τον έχουμε πλατάνια πότε θα Τα έχουν φυτέψει. Τι, Τι είναι το πλατάνη να γίνει, Μήπω θέλει να φυτρώσει και τα βέρνα μαζί ταυτόχρονα. <χει> Πρώτα θα γίνει, θα κάνει τη σκιά και μετά για ένα-ένα θα έρθει η ταβέρνα. <χει> στο, στο σκιά του πλατάνου. Έχουμε υπομονή. Το τέτοιο με να με νοιάζει που έχουν ξυλώσει ήδη αντίστοιχα έξω από το Μεγάλη Βρετάνια. Φύγαν οι Φήνικε. Πού πήγανε. Αυτό σου λέω. Τι... Οι Ουασιγκτώνε είναι εύκολο. Οι Φίλικε που είναι μεγάλο, ογκώδε, πού στο γυαλό πήγε, ποια μέρα πήγα. Ξεράθηκαν <ομφίγαν> όλα αυτά. Τα <στομίως> είχαν βάλει σε τενεκέδε. Ξεράθηκαν, πάει. <εμφίλικες> Εμεί, γιαγιά μου, παλιά έβαζε κάτι τενεκέδε από τυρί ή τέτοια λουλούδια. Μένανε. <Φίλικες> Δεν ήταν από τυρί τενεκέδε. το πούμε. Το τυρί είναι <στομίως> που έδινε <στομίως> κάτι. Ο τελεμέ. Αυτό το ωραίο. Ενώ αυτά ήταν κάτι μεγαλύτερα και να το αποτελέσουμε. <στομίως> Συμπέρασμα. Βάλει εκτώνε σε τενεκέδε. Βάλε και διαφημίσει εσύ και εδώ είμαστε. Έπαιξε το τρέλερ για την παράσταση τη δική σου μετά πολιτική διαφήμιση Νέα Δημοκρατία. Μαζί πάνε αυτά. Α, okay. Μαζί πάνε αυτά, ναι. ναι. Ναι. Απλά θα μπορούσε να ξαναπέξει και ένα κομμάτι τη παράσταση μου αμέσω <laughs> μετά, για να καταλάβει πώ πλασάρουμε τι διαφημίσει. Παράσταση για τη Νέα Δημοκρατία. Ποτέ είναι. Παράσταση, παράσταση. <laughs> Α, μια και το <laughs> Την ερχόμενη, την επόμενη μάλλον Παρασκευή, 12 του μήνα, στο Vox. Vox. Μεγάλο χώρο. Μεγάλο χώρο. Θα δώσουμε στοιχεία κτλ. Θα δώσουμε και προσκλήσει την άλλη Πέμπτη. Ε, προεκλογική το όπως θα μπορούσαμε να έχουμε δώσει και σε αυτήν την πέμπτη αλλά δεν πειράζει θα δώσουμε σε αυτήν την πέμπτη Τι γεωρκάνω σίσου πάντα με εντυπωσίαζε Το αφήνω γιατί δεν δώσεις εσύ Έχι... την τρίτη Έχεις μεθοδικότητα, θα μπλέξουμε τις προσκλήσεις <laughs> Έλα εδώ να δώσεις Ά, μέσα α, να εντάξει, το πεις Εντάξει, θα το δούμε Τώρα Την ίδια εβδομάδα δώσουμε δύο φορέ <laughs> προσκλήσει <laughs> όμω. Την Πέμπτη, μια και εκεί. Γύφτο. <laughs> Γύφτο, οργανωτικό. Όχι, δε θα, δε δε δε δε ένα. <laughs> θα <laughs> δώσουμε, δεν έχουμε ανάγκη. Θα δώσουμε. Δύο. Δύο ατομικέ. Μισέ. Να κάνουμε έναν άνθρωπο. Μία παράσταση είναι, για να... γιατί mm. πολλοί ρωτάνε και θα είναι μία παράσταση προεκλογική. Ε, για να πάμε έτσι με τι ευχέ τι δικέ μα να ψηφίσουμε. Ο τίτλο είναι. Πάμε και όποιον βρει το βόλι. Ναι, καταλαβαίνουμε. Ωραία λοιπόν. Ε, με εντυπωσιάζει σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Στα μπουζούκια. βγήκαμε στα μπουζούκια. Ναι, Τι ναι, να ναι, κάνουμε. Αν είναι θα έχει και καρύφαλα. Αν είμαστε τυχεροί, <laughs> θα έχει από κάποιο νοικοταφείο. Σε αυτή την προεκλογική oh. περίοδο με έχει εντυπωσιάσει ο Βαρουφάκη. Οι προτάσει του, μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι οποίε είναι άλλε κάθε μέρα. Ναι, ναι, δηλαδή έχει μια γκάμα, μια βεντάλια παπαριά, η οποία μπορεί να την εξαντλήσει <laughs> ολόκληρη. Δηλαδή πώ παίρνει την παλέτα με τα χρώματα τη εταιρεία με τα χρώματα. Έτσι και ο Βαρουφάκη. Θα ακούσουμε αναλυτικά. Έχετε ακούσει την αρχή του Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη ένα εργαζόμενο, μία μετοχή, μία ψήφο. Σκεφτείτε μία αλλαγή στο εταιρικό δίκαιο πολύ απλή. Η οποία λέει ότι οι μετοχέ τη επιχειρήση είναι όπω οι φοιτητικέ ταυτότητε Στο πανεπιστήμια. Πα στο πανεπιστήμιο, πανεπιστήμιο γράφει. Έχει περάσει. Μπαίνει. Σου δίνει μία φοιτη, φοιτη, φοιτητική ταυτότητα. Δεν πληρώνει. Δεν την αγοράζει. Δεν μπορεί την πουλήσει. Δεν να την μπορεί να την νοικιάσει. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Για να πα σε βιβλιοθήκη, να πάρει βιβλία, να ψηφίσει στι εκλογέ, στι φοιτητικέ. Φανταστείτε, οι μετοχέ να ήταν έτσι. Να μην αγοραζόντουσαν, να μην ήταν εμπορεύματα. Και να μην πολλούνταν. Να μην νοικιάζονταν. Και να σου δίνανε μία ψήφο. Σε όλου του εργαζόμενου μια επιχείρηση. Είτε είναι ο πάνω-πάνω, είτε είναι ο κλητήρα. Πώ φαίνεται. Θε ρε, παιδί μου, να το ξεχωρίσει λίγο από ψεκασμένου, από βολόπουλου. Θε να το ξεχωρίσει. Δηλαδή δεν το ίδιο, εντάξει, όντω. Αλλά δεν σε βοηθάει και τόσο. <laughs> Γιατί αυτό που είπε είναι ωραίο. Είναι, το αλλά δεν βοηθάει τώρα. και τόσο. Θα το αναλύσουμε λίγο. Ναι. Θα έχουμε μία μετοχή όλοι. Δηλαδή εδώ στα παραπολιτικά θα έχεις έχει ο Κύρκος, θα έχω εγώ, θα έχει εσύ από μία μετοχή. Των παραπολιτικών. Ναι, ναι, όπου δουλεύει ο καθένας. Α, και εδώ μετά, μετά θα μοιράσουμε τα μερίσματα, πούμε, με τα πούμε, θα αποφασίσουμε καθένα. όλοι μαζί, ναι. Πόσο θα πάρει ο καθένα τι και mm -hmm. πώς. Ναι. Ναι. Μήπω είναι παραπάνω κομμουνιστές από κουκουέ και εμεί τον κραο κατακρίσουμε. Σιγά σιγά γιατί Μήπως... τώρα θα, θα το σπάσουμε σε διέφραση. Δηλαδή έλεγα, λέει ο, έτελ, ο κουτσούμπας, ιδέα... Δεν λέω, αλλά μήπω τώρα και ο Κουτσούμπας τώρα με να οριμάσει συνθήκε ο Ρήμας, αν βλέπω εδώ. Ε, ναι, όχι ο Ρήμας, αν... <laughs> εδώ. Αύριο. Λοιπόν, άκου, το αναλύει, το Πανταστείτε, οι μετοχέ έτσι. Να ήταν εμπορεύματα να μην Τεχνικά, νομικά, να το δείτε, είναι πάρα πολύ απλό. Αλλάζει το εταιρικό δίκαιο. Ποιο έχει μετοχέ. Πρώτον, καταργούνται τα χρηματιστήρια. Τι είναι το χρηματιστήριο. Είναι μια αγορά στην οποία αγοράζονται και που πολλούνται που, που, μετοχέ. Αν οι, οι μετοχέ είναι πρόσωπο παγή και δεν αγοράζονται και δεν πολλούνται, πάνε τα χρηματιστήρια. Αντίκια. Καταργείται η αγορά χρήματο. Δεύτερον, καταργείται η αγορά εργασία. Δεν υπάρχει πια αφεντικό και Τα ακού. Πάνι προετάρι. <χει> Τι <χει> θα, θα έχουμε να αγωνιζόμαστε. Ότι θα κατέβουμε να... κάτω στι πορείε αναφεντικά. Δεν να ενωθούμε. Δεν μπορώ, αγάπη μου. Θα είμαι εγώ ο μερισματούχο. Ο, ο, ο, ο, ο, ο μέτοχο και θα ναι. πηγαίνω στην πορεία. Ναι, Δεν μπορώ Δεν θα, προ... δε θα έχει αφεντικά. Είμαστε εμεί αφεντικά. Ναι. Και θα φωνάζουμε έναν αντιπίου. Δεν ξέρω. Αυτά δεν μπορώ. <laughs> έτσι δεν δεν μπορεί. Το έχει αίτημα. μελετήσει. Είναι εύκολο. Καταργεί το εταιρικό δίκαιο. Πάει το καταρριστήριο. Πάει, Πάει το, το εταιρικό δίκαιο. δίκαιο. Πάνε τα τραπεζογραμμάτια. Πάει και το λαϊκό λαχείο. Ε, δη... <laughs> δηλαδή, κάποια στιγμή <laughs> να το χέσω. Κλείστε για χώρα, έτσι. Νομίζω ότι Εθνικό λαχείο <laughs> έχει Α, όχι το λαϊκό. Συγγνώμη. <laughs> Θα το αφήσουμε <laughs> <laughs> αυτό. Και... Γιατί είναι λαϊκό. Είναι λαϊκό. Θα μπορούσε να πει και το ξιστό. Ξέρω Δεν είπε. Ναι, Μα δεν είπε τίποτα από αυτά. Και έχουμε και μια τρίτη ανάλυση του όλου. Συνεχίζεται δηλαδή αυτό. <laughs> Μα χόρτασε, απλόχερα τα πετάξα. Αυτό είχε πάει κόσμο και το παρακολουθούσε. Μπράβο <laughs> στον κόσμο. Εγώ, πάντα, εγώ δεν μένω σε αυτού. Μένω στον κόσμο που επιλέγει, α πάει, συμμετέχει. Τρίτη, τρίτο μέρο ανάλυση. Καταργείται η αγορά εργασία. Δεν υπάρχει πια αφαιτικό και προλητάριο. Μπράβο. Μπράβο! Όταν είσαι σε μια επιχείρηση. Έστω 300 άτομα, 30 άτομα και είστε όλοι μέτοι. Και παίρνετε τι αποφάσει, όχι τι κάνετε τη διοίκηση μαζί. Μαζί εκλέγετε τη διοίκηση. Η διοίκηση κάνει τη διοίκηση. Αλλά εσεί αποφασίζετε ω Γενική Συνέλευση πώ θα γίνει η μοιρασιά του πλεονάσματο επιχείρηση. Ξαφνικά δεν υπάρχει διαφοροποίηση κέρδου και μισθού. Δεν υπάρχει κέρδο και δεν υπάρχουν μισθοί. Υπάρχει πλεόνασμα. Αν η επιχείρηση, ελπίζουμε, βγάζει 100 και τα έξοδα τη είναι 80, μένουν 20. Και εσεί, η μέτοχοι, αποφασίζετε αυτά τα 20 πώ θα τα μοιράσετε. Μπορείτε να τα μοιράσετε εξίσου. Ή μπορείτε να πείτε, κάτσε μισό λεπτό. Εδώ έχουμε εδώ την κυρία αυτή, η οποία αν μα φύγει είναι όλα τα λεφτά. Γιατί γράφει το λογισμικό. Θα τη δώσουμε πιο πολλά, αλλά αυτό αποφασίστε δημοκρατικά. Και τι παίρνει ο καθένα, ποσοστό του πλεονάσματο. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση κέρδου και μισθού. Αυτό είναι το όραμά μα. Αν θέλετε, είναι ένα όραμα που έχει λειτουργήσει για κάποια χρόνια στην Ιουγκοσλαβία, στην καλή περίοδο τη Ιουγκοσλαβία, πριν αρχίσουν να δανίζονται μετά το 1971 τεράστια ποσά με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν. Το λεγόμενο αυτοδιαχειριζόμενο. Σοσιαλισμό. Ο Τίτο. Ναι. Να το σωτήτω. Λοιπόν, mm. αυτό. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία που λέει. Εγώ θα το δεκτώ. Αλλά πώ θα γίνουν όλα αυτά, και Αν δεν ποιο... πιστέψει σε μια ουτοπία που δεν έχει νόημα έχει, Δεν είναι αυτό. Ουτοπία. Γινόμαστε καλύτεροι. Πού θα γίνει αυτό, Στο πλαίσιο καπιταλισμού. Έτσι, εδώ τώρα θα πάμε σε μια επιχείρηση. Α είμαστε πιο ξεκάθαροι, α περιοχέ. Να τελειώσουν οι εκλογέ <χαι> έχει σημασία τώρα. Πού θα γίνει. <χαι> Αυτό θα το δούμε. Ψηφίστε τώρα εσείς τώρα που τα λέμε εμεί ζεστά. Όχι, Αυτά λέμε εγώ μείνω. Το που θα είναι τώρα, Όχι. Καημένε, τώρα. Θα πα σε μια επιχείρηση. Ναι. Έτσι όπω λειτουργούν οι επιχειρήσει και όπω λειτουργεί ο καπιταλισμό. Με τράπεζα, αυτό είναι. Το κι εγώ είμαι κατά, αλλά έτσι λειτουργεί. Υπάρχει μια επιχείρηση, μεγάλη, με τρει χιλιάδε και έχει έναν ιδιοκτήτη. Τώρα πώ την απέκτησε. Ωραία ιστορία. Και θα του πεις όλοι οι μέτοχοι και εσύ και ο θυρωρός στην πόρτα με μία ψήφο και μοιραζόμαστε τα κέρδη. Θα πάρουμε δηλαδή τα μέσα παραγωγής με λίγα λόγια. Ναι. Όπως όμως είπε σε μια προηγούμενη δήλωση, δεν την παίξαμε, ή θα την είχαμε παίξει προηγούμενε μέρε. μέρες, ε, εννοείται λέει όχι με τα όπλα. Δηλαδή, ο άλλο θα πάει να σου πει: θα γίνει Εντάξει, πάτε το. Συγγνώμη, δεν ήξερα κύριε Βαρουφάκη το θέλατε. Εγώ το κρατούσα με την αρθύτερη θέση. Δηλαδή, εγώ για σένα το κρατάγαζε τη θέση. Έλα, πάρτο ή είσαι, ξέρω εγώ, Ωραία, σε μια εταιρεία κάτι σε ένα εργοστάσιο, οτιδήποτε εργάτης Λοιπόν, και έχεις πληρώνει το νίκη σου δεν λεπτόκι, συγγνώμη, αλλά κάνουμε ταμείο το τέλο του χρόνου τα μερίσματα. Θα σα πληρώσω, δεν μπορώ το τέλο του μήνα. Άρα, έχουμε το χρόνου, κέρδος. Αν έχουμε κέρδο. Αν δεν έχω κέρδο, τι να σου πει, και εσεί να κάνετε μπάνια. Ναι. Δηλαδή δεν έχω άλλη λύση. Αλλά εμεί το μέρισμα το μοιράζουμε στο τέλο με τα μπόνους. Αν πάρω και μπόνου, θα το κάψουμε και στο σπίτι. Αυτά τα έλεγε ο Βαρουφάκη λοιπόν, τα λέει, είναι πολύ ωραία πραγματικά. Είναι, έτσι πρέπει να είναι στη ζωή τα πράγματα. Όντω να είναι όλοι ίσοι στη δουλειά γιατί ανήκουν και να μοιράζονται τα όποια πλεονάσματα βγάζει μια εταιρεία που έχει ξαναγίνει στην ανθρωπότητα. Ναι. Γιατί υπήρχαν πλεονάσματα και με τη μορφή παιδικών σταθμών μέσα στου χώρου δουλειά, υγεία, παιδεία, δωρεάν ρεύματο, δωρεάν καλοριφέριζε του νερού. Όλα αυτά είναι φασισμό όπω λέμε. Άρα δεν ναι. πρέπει να τα συζητάμε καν. Έχουν ξαναγίνει με τα αρνητικά και τα θετικά. Ε, εδώ, πού θα τα κάνει, σε ποιο περιβάλλον. Για Αυτό πες μας ρε Καλαμούκι, δηλαδή, όταν τα λέει ο Κουτσούμπα, είναι καλά τι ουτοπίε του Κουτσούμπα για μια άλλη κοινωνία που δεν θέλει να κυβερνήσει. Γιατί δεν συνεργάζεται, σου λέω εγώ ο <laughs> για μια, Ναι, γιατί δεν χωράει το Rolex στην τώρα, κυβέρνηση. Μπρος, βέβαια. Γιατί είχαν να δώσουν τα λεφτά για το σχολείο τη Κόρη Παπαρήγα. Τέλειωσε ή ακόμα. Το κότερο φοράει. Λοιπόν, κότερο, αυτά τα τρία. όταν τα λέει ο Κουτσούμπα, τα ουτοπικά σα, α πούμε, είναι, δεν σε αρέσει επειδή βγαίνει πιο αριστερά ο Βαρουφάκη, τώρα. Από αριστερά. Όλο αυτό Πώς που ακούσαμε. Αφούσε... Μισό να Α, όχι. Αυτό... <laughs> όχι. Όχι. Όλο δεν τελείωσα. Αυτό... Όλο αυτό που ακούσαμε του Βαρουφάκη είναι αριστερά. Τι! Ασυναρτησίε είναι. Ασυναρτησίε είναι. Ασυναρτησίες σε είναι. λίγο θα μας πεις και αυτό που είπε για τους ψηφοφόρου του Ναζί ότι δεν είναι αριστερό. Όλα αυτά αυτό θα μα πει σε λίγο. Τα τεκμηρίωσε όλα αυτά θεωρητικά ο Μάρξ. Mm. Αλλά ήρθε και ο Λέντι μετά και δώσαν και μια διέξοδο στο πώ θα εφαρμοστούν. Αυτά όλα εφαρμόζονται με επανάσταση, με βία, δεν Επίσης, γίνονται αλλιώ. Και για να γίνει όλα αυτό, ο αυτό υπάρχουν κάποιε προποθέσει. Φυσικά Μάρξ... τώρα δεν ξεκινάμε και μπαίνουμε σε μια επιχείρηση και λέμε μα ο... μαζί Γιατί η επιχείρηση θα σου φέρει αντίδραση. Τι κάνει εκεί, Υπάρχει το επόμενο. Μα αυτό είναι το θέμα. Είναι καλό ο Μάρξ, αλλά είναι θεωρία, έτσι. Να πω, είναι και το επόμενο βήμα μετά τον Μάρξ. Μην διαβάζουμε το βιβλίο και νομίζω. ο Άδωνη λέει: Έχω διαβάσει Μάρξ και ο Μιτσοτάκη. Διαβάζανε Μάρξ. Και. Ναι. Και Η λένε: Νιντόρα έχει πει: Διάβαζε και λένε. Αχ, και. Λοιπόν, τι Αυτό αυτοί. που όμω θα γίνει, θα γίνει σύντομα. Παρ' απερνάω σε άλλο αριστερό τώρα. Ο αυτό... Βενιζέλο θα διάβαζε και τον είχε μπερδέψει γιατί μοιάζανε. <χει> Σου λέει: Θα διάβαζε. Ναι, ναι. Τι Βενιζέλο. Να, ορίστε. ο ορίστε. Αυτό που θα γίνει άμεσα. Και είναι αριστερό είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Από τις πρώτες μέρες της προδευτική διακυβέρνησης νομοθετούμε για την αύξηση μισθών και εισόδημάτων. Αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό από 1 η Ιουλίου του 2023 στα 880 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα και θεσμοθετούμε την ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή στο ύψος του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους. <Τι> Να κάνω μια ερώτηση, ναι, κάνει, τα είπε χθε αυτά ο Τσίπρας Να κάνω μια ερώτηση πολύ καλό προέρατα προς τους σιριζαίους φίλους, συντρόφους, <χαι> συναγωνιστές, πατριώτες, αδέρφια Αλήτες, πουλιά τα... mm -hmm. Ναι Λέει εδώ είπε ο Τσίπρας θα γίνει 880 πρώτης Ιουλίου Άμαστε Δύο μήνες, 1,5 πόσο είναι Τι πρώτη Ιουλίου, εδώ 2 Ιουλίου έχουμε εκλογέ. Λέει για την πρώτη, για Τι? τις πρώτη Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε δύο Πώ δεν το ξέρουμε, θέλει Μπορ... 3% για να βγει πρώτη oh, κόμμα Τέλος πάνω παιδάκι μου Είπε εδώ, ακούσαμε τον άνθρωπο mm. Τον ηγέτη μας να λέει 1η Ιουλίου αυξάνε το μισθός, 880 mm. Προχτές 1η Μαΐου ξαναυξήθηκε ο μισθός Και ναι. έγινε 780, τα μικτά, για τα μικτά μιλάνε ναι, ναι. Υπάρχει κάποιο, Πολύ καλό, το ρωτώ πολύ έτσι χαλαρά Που πιστεύει ότι 1η Ιουλίου θα γίνει ο 8.80. Αν πηγαίνει έτσι σταδιακά τον Αύγουστο, γιατί θα ξεφύγουμε. Θα... Το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε διακοπέ να πηγαίνουμε και το δηλαδή, Σεπτέμβριο. Ναι, θα γίνουμε όντω ιδιοκτήτε. Θα γίνει το όραμα του βαρουφάκι με αυτού εδώ. Να, το φέρνει το βαρουφάκι από το παράθυρο, τσι το παράδειρο, σιγά. Δηλαδή... να πάμε σε ριζοσπαστικοποίηση. Α, να το, το κόλπο. Σεβέντα. Μπάζει χρονιά... μέσα του πασόκου στου δεξιού. Γιατί αυτό είναι η πρώτη φορά. Σου λέει είμαστε αριστεροί και οδηγούμαστε σε μια ριζοσπαστικοποίηση. Ριζογαλό. Ριζοσπαστικοποίηση, α πούμε με το βαρουφάκι σταδιακάλ με ταχύ ρυθμού. Ναι ακριβώ. Δηλαδή Μπράβο. ο μισθός ο βασικός σε όλες τις χώρες αυξάνεται, δυστυχώς θα πω εγώ, με μια ταχύτητα ανά δύο χρόνια... Εκτό αν συμβεί μια επανάσταση που εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Άσχετα βέβαια με την ταχύτητα που ανεβαίνουν τα αγαθά. Όχι, όχι, είναι και άσχετα ναι. με την κερδοφορία. Η ταχύτητα των αγαθών και, και, και τη ασχετο... κερδοφορία των αφεντικών ναι. είναι άσχετη με το ύψο των μισθών. Αυξήθηκε πρόσφατα. Αυτό mm. που έδωσε. Mm. Δεν φτάνει προφανώ. Και τα 880, μακάρι να δίνοντουσαν. Με ευχή σε έργο να δίνοντουσαν. Και πάλι δεν φτάνουν Και πάλι δεν δε θα φτάνανε, αλλά γιατί ο πληθωρισμό, οι ανάγκε, τα βλέπουμε όλοι και ξέρουμε όλοι πώς, τι γίνεται από κάτω. Αλλά να παίζεις με αυτό το θέμα και να λες σε ένα μισή μήνα που όντως θα έχουμε εκλογές αλλά σε ένα μισή μήνα θα τον αυξήσω το πιστεύει μισός ή είναι έχουν πάρει όλοι εκεί ένα χάπι μπαίνουν μέσα και λένε τώρα θα πούμε διάφορα mm. και είναι αυτό που έλεγαν και το, να το 15 γράψτε, τα 2 στα 10 να κάνει, ναι, ναι, 10 να κάνει. θα είναι πολύ καλός αν έλεγε σε βάθος τετραετίας Ακούγεται ρεαλιστικό. Ναι. Ή του χρόνου τέτοια Ότε. μέρα. Ναι, ρε, Ας πούμε. Αλλά τώρα πρώτης Ούτε Ιουλίου. δεν έβαλε ούτε καν Σεπτέμβρη. Κρεμούν εκλογέ δεύτερες και έβαλε πρώτη Ιουλίου. Δηλαδή ο σανό πια είναι η μόνη, η μόνη τιμή που πέφτει συνεχώ και το δίνει τσάμπα. Λοιπόν. Άσχετα με το γάλα. Πιο γάλα. Που πάει ανάποδα στι αυξήσει. Α, ναι. Okay. <laughs> εννοώ, σε σχέση <laughs> πέφτει. Σε χασα λίγο, ναι. Δε, σε έχω βρει και σε χάνω. Ε, λοιπόν μποφιλιού. Μέμποφιλιού. <laughs> Λοιπόν, η ο, <χω> ο Σταμάτης μορφωνιό έβγαλε νέο τραγούδι Εκεί θα πάμε κύρκο Ο μορφωνιό είναι η Ποφίλιο Ο μορφωνιό. με την Ποφίλιο Τραγουδάνε το νέο τραγούδι Με αυτό θα κλείσουμε Έχει νέος δίσκος ο οποίος έχει ανέβει στο ε, διαδικτύο Στο YouTube Ένα ηλιόλι στο πρωινό στην ητοπία λέγεται Το τραγούδι που θα ακούσουμε Σταμάτη Μορφονιό έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ Ναι. Έχει γράψει κάτι πολύ ωραία μας έχει μας... κατά ναι, τα, παίζουμε, τα παίζουμε και με πολύ μεγάλη χαρά Αυτό με τους κυρπαντελίδες είναι κορυφαίο ε, Έχει ανέβει στο YouTube Οπότε θα ακούσουμε το τραγούδι Θα έρθει μια μέρα με αυτό θα κλείσουμε ε, Όπως λέει ο ίδιο Απέναντι στην οχλαγωγία Το φόβο, τα ψέματα και την ταξι... τοξικότητα Και ταξικότητα θα πω εγώ τη προεκλογική περίοδου αποφασίσαμε ότι ήταν πιο χρήσιμο, ιδίω τώρα να γρατζουνίσουμε τις πληγέ με άλλα τραγούδια που θα βρούμε σε αυτόν το δίσκο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, θα έρθει μια μέρα είναι ο τίτλος, με αυτό σα αποχαιρετούμε, Μορφωνίος και Χεμποφίλιου, εμείς θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Μια μέρα που η χαρά θα ξεχύλει Θα ξεδιψάσει τις πιο έρημες ψυχές Θα έρθει με φορά και μορμή θα αναβλήσει Στα πιο ψηλά βουνά Widoczne korφε. Fajrty μέρα θα Φόβος θα'ναι ξαπλωμένος κατά γης Θα εγώδειάζουν οι πληγές Δεν θα νοικάει πια ο πόνος Αχρίστες θα'ναι οι προσεύγες Να είσαι εκεί Αυτή, αυτό θρονίσαι μόνο Θα'ρθεί μια μέρα που η ανάσα θα μας φτάνει χωρίς καμιά ντροπή, χωρίς καμιά ενοχή θα φύγουμε απ' αυτό το βρωμικό λιμάνι μόνο ταξίδια πια, μόνο γλυκό κρασί θα το δις ο φόβος ήταν οι πλήγες Δεν θα νικάει πια ο πόδος. Na Chryste stanę i proszę, na Hisykim, tym dniaftym.